Στη πόλη, η οχτρή, του όμω λύσταν, η οχτρή, και εμεί γενούσαμε με τα ακούσκου, τα μέση μέρε. στην πόλη, ηωχτρή στα σπίτια πήκαν, η οχτρή και τους φιλέψαμε Η δωρκέγη Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Να είμαστε λοιπόν εδώ Και ο μεγαλύτερος κλέφτης είναι ο χρόνος Ο, γο, ο χρόνος Ο ένας ο μεγαλύτερος κλέφτης Πέρασε, φτάνουμε στι τελευταίες μέρες Η εκπομπή είναι ο Ροζώντανη Είναι ο 97,8 στην Αθήνα Στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη Λες και το ξανα που κάτι ο καιρός, κάτι τούτο, κάτι εκείνο, τι θα μας σώσει. Mm. Οι άνθρωποι, η παρέα, δύο καλές κουβέντε, λίγη μουσική, ένα κομμάτι από την κουλτούρα μας. Όχι αυτό που έχουμε συνηθίσει κλεισαρισμένο να λέμε κατάθεση ψυχής. Κατάθεση ψυχής δεν κάνει κανένας μας παρά την ώρα που αφήνει την τελευταία του ανάσα. Και την αφήνει κυρίω, κατατεθειμένη πλήρω ως μηνύμη, στην ψυχή ανθρώπων που έφυγαν. Είναι λοιπόν ο Real FM, η Μεργάτη θα στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Αντώνης Μορτάκης έχει τον ήχο στα χέρια του και τη μουσική επιμέλεια, θα σας εκπλήξουμε λίγο έξω, λίγο πέρα από τα συνηθισμένα. Ή να ανσιφρώνται να βάλουμε και τραγούδια που δεν ακούγονται πολύ συχνά αυτέ τις μέρες. Έτσι για να μην πιέσουμε τα πράγματα για μια υποχρεωτική χαρούλα, λαντυρλαντά, λαντυρλαντά, λαντε, και καλά, επειδή ο μήνας δείχνει 30 στο ημερολόγιο, για να μην παλαβώσουμε κιόλα, δηλαδή. Ε, για να μην σας πανικοβάλουμε, γιατί έχει χιονίσει, δεν είναι η πρώτη φορά πιονίζει, έχει λιγότερα προβλήματα η Αττική, η αλήθεια είναι αυτή. Α καλά δημοσιογράφοι που τρομοκράτησαν το σύμπαν και έτσι δεν βγήκαν όλοι διαλόγου αχρήστου έξω την ώρα που βάραγε το πολύ μεγάλο κύμα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Ακούγονται πολλά, κριτικέ πολλέ και κυρίω αυτό που μου σπάει τα νεύρα είναι η ανασκόπηση τη χρονιά πέραση. Πιστέψτε με, επαγγελματία δημοσιογράφου, τόσα χρόνια δεν το αντέχω, γιατί ε, υποβολημαία εντελώ ε, αναγκάζει σε να σκεφτεί την αξιολόγηση με χρονολογική σειρά και όχι με σειρά. Του ήταν σημαντικό, ότι δεν ήταν για σένα, για μένα, για τον καθένα τη χρονιά που πέρασε. Νομίζω όμω ότι είναι και μια ευκαιρία για χρυσή περισυλλογή. Θα σα έλεγα ότι την καλύτερη εκδοχή τη πρωτοχρονιά μου την έχει δώσει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια η φίλη μου, η Μένια Παπαδοπούλου. Κάθε πρωτοχρονιά ανάβει ένα κεράκι, παίρνει και ένα ποτηράκι κρασί και γιορτάζει τα γενέθλιά τη. Και τη λέω: Γιορτάζει, έχει γενέθλιά την πρωτοχρονιά, όχι. Την Πρωτοχρονιά αλλάζει ο χρόνο. Άρα, φυσιολογικά έχουμε όλη μα γενέτλια. Μόνο μα τα δείτε έτσι, νομίζω ότι θα μπορέσετε να ξεπεράσετε και τα πολλά που είναι πίσω και τα πολλά που είναι μπροστά. Αυτό ισχύει για τα παιδιά, γιατί τρία και τρία και δύο και μισό και ένα χρόνο είναι πολλοί για τα παιδιά. Έχουν ήδη μπει στην περιπέτεια τη ζωή και είναι πολλά μπροστά του. Είναι πολλά μπροστά του και σαν άγνωστο για του πολύ μεγαλύτερου στην ηλικία. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αφιερώσω σήμερα την εκπομπή στα βρέφη που δεν καταλαβαίνουν. Στου γονεί που τα μεγαλώνουν, όχι κατά ανάγκη γεννήτορα, γιατί γονιό μπορεί να είναι και κάποιο που δεν έχει καμία βιολογική σχέση με ένα παιδί, να τα αφιερώσω σε αυτού που δεν ακούν αυτή την εκπομπή και που όταν ακού χιονιά δεν μπορεί να μην του σκεφτεί, κατηφάτινε κόρπιε σε στρατόπεδα προσφύγων από τη μία άκρη χώρα στην άλλη, με δέκα μποφόρ, και να ευχηθώ στου ναυτικού να κερδίσουν δύο-τρει μέρε παραπάνω. Κακοπληρωμέρη καθοσύνη στην ακτοπλοεία και στους λιμενεργάτες να ξεκουραστούν να πάρουν μια βαθιά ανάσα από τα ρεύματα. Ε, εμένα με συγκλώνησε όταν το άκουσα και αυτή τη τελευταία εβδομάδα οφείλω να ομολογήσω ότι έβγαλε <κοκοί> το κακό, η ατυχία, η συμφορά, όλα τα μαύρα δόντια, λες και έλεγε... Να σηκωθεί να φύγει να πάει και να μην ξανάρθει αυτό το 2016 για να μην αναγκαστεί κάποιο να πει κάθε πέρσι και καλύτερα και δεν θα παίξω εγώ στο εμπόριο τη αισιοδοξία για την επόμενη χρονιά. Είναι μια επόμενη χρονιά, μια αλλαγή στο μερολόγιο είναι. Από Κυριακή σε Δευτέρα και από 31 σε Πρώτη. Εμεί έχουμε μάθει να βάζουμε εκεί μια βίδα και να τη στρίβουμε, να τη στρίβουμε, να τη στρίβουμε. Να παλαβώνουμε στο τέλο. Και ίσω να είναι και ο καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσει κανεί τη Δευτέρα τη Πρωτοχρονιά, δηλαδή αμέσω μετά την Πρωτοχρονιά σαν μια κανονική μέρα που έρχεται μια κανονικότητα για την οποία όλοι μιλάνε, για την οικονομία, για... παντού την ψάχνουν την κανονικότητα και μετά βρίζουμε που δεν έχουμε κανονικότητα μέσα στις γιορτές. Κανονικότητα στη χαρά μακάρι να υπήρχε, αλλά εγώ στεραχωρέθηκα πάρα πολύ όταν το άκουσα. Ε, Πάρασαν από το κεφάλι μου 500 πράγματα. Αλλά αυτή η αισθήση του συλλογικού, που συλλογικά δημιουργεί και συλλογικά χάνεται και μιλάω για την ορχήστρα του Ρώσικου στρατού παλιά του Σοβιετικού στρατού επί εποχής ε, που φτιάχτηκε κιόλας και ε, αισθάνεσαι ότι φεύγουν μαζεμένα άνθρωποι που κελαϊδάγανε βρε παιδάκι μου και έχεις ένα σαν κάποιος να σκοτώνει σε ένα κλουβί πολλά ειδόνια οι χοροϊδίες σπάνια μπορούν να ακούγονται όπως ακούγεται αυτή οπότε ας ξεκινήσουμε με κάτι που έγραψαν οι ίδιοι και την ηλικία μου είναι γραμμένο από τους ίδιους Χοροδού το 1954 ε, και μια μίξη με την Καλίνκα για να μην εκπλαγεί κάποιος από την Ουβότη που σας παρουσιάζουμε. <συσχελίου> and Λοιπόν, πλησιάζουμε στην πρωτογνωνία και είμαστε εδώ, σας το πα. Θα έχουμε πολλές κληρώσει, θα έχουμε πολλά βιβλία σήμερα και έτσι περνάω στην πρώτη πριν περάσουμε σε διεφημίσεις. Α, ο ψυχογιός, η εκδόση ψυχογιός, σκέφτηκε τους μικρούς φίλους της εκπομής. Λοιπόν, αν και ο συγκεκριμένος ήρωας, τον οποίο θα αναφερθώ, είμαι βεβαία ότι έχει και πάρα πολλού ενήλικες φαν και φαν γενικώ. Επομένω, έχω για του πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.208.200 πέντε βιβλία του Χάρι Πότερ με την εξαιρετική πρωτοχρονιατική πρωτοβουλία. Όποιο κερδίσει από το πρώτο στο έβδομο, μπορεί να διαλέξει όποιο βιβλίο του Χάρι Πότερ θέλει. Και η μικρή δυνατότητα επιλογή και ελευθερία εξ ορισμού διπλασιάζει την υπεραξία του δώρου. Υπότεل, λοιπόν από το ψυχογείο στο 211 και καλή τύχη στους πέντε πάμε διευθμίσεις η Νάνης η αδερφού μου δεν θα δω το άλλο mai, κάνοντας playlist θα τα ακούσετε στη συνέχεια το τραγούδι έχει παίξει με το χρόνο, με την ξενιτιά με τους ανθρώπους για τους οποίους ενδεχομένως οι γιορτέ να έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα θα τολμήσω εγώ, κατέβασα την εξαιρετική συλλογή την ανθολογία που έχω από το Ρώσικο Στρατό και επειδή σα σήμερα κοίταξαμε τη μάνα μα πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια, και αυτό πάντα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έστω και υπόκοφα, στο βάθο τη καρδιά μα όπω και σε πάρα πολύ άλλο κόσμο, θα βαραίνει εξαιρετικά. Απομένανε ναι, για την αδερφή μου, που είμαστε οι ζωντανοί, για του γονεί μα που χάσαμε και ειδικά για τη μάνα μα τέτοιε μέρε, ο σόρνια μαύρα μάτια, σε μια καταπληκτική εκτέλεση. Που μόνο η ορχήστρα του Ρώσικου στρατού, του Σοβιετικού στρατού τότε, από τότε την έχω εγώ τη συλλογή, ε, και μετά από αυτό που λένε όλοι ο Ενσόμπλε Αλεξαντρόφ, που χάθηκε σε αυτό το μοιραίο αεροπλάνο και που πριν καλά-καλά στεγνώσει το χώμα, ξαναφτιάχνεται, γιατί αυτό σημαίνει Αγαπάω αυτό που θέλω να δείχνω προ τα έξω. Страшные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Значит, видел вас я в яркий добрый час, очень черные, очень пламенные и манят они в стране далнейне, где. Вепро гожись, меня, моя Ποιον ξέρει το τραγούδι και δεν ξέρω πολλούς Ελλάδα που δεν ξέρουν το τραγούδι Είναι μια εξαιρετική εκτέλεση Και η οποία είναι και υποδειγματική για άλλους λόγους Είναι και για λόγους εκπαιδευτικούς Πώς μπορεί το μυαλό σιγά σιγά να φεύγει από τα κλεισε Η στολή συνεπάγεται αυστηρότητα Η αυστηρότητα συνεπάγεται σοβαρότητα η συλλογικότητα σημαίνει εξαφάνιση της προσωπικότητας η εξαφάνιση της προσωπικότητας σημαίνει λιγότερη επίδειξη εσωτερικών ενδεχομένω, ταλέντων και ικανότητων και όμως αυτή η χοροδία και γενικώ το έχουν οι έτσι όταν εκεί ο άνθρωπος γίνεται όργανο με τη φωνή του αλλά αυτή η συγκεκριμένη χοροδία η οποία φορούσε τη στολή και εξακολουθεί να φοράει τη στολή της στρατιωτική την οποία οι τραγουδιστές ακόμα και οι σολίστ εκ των πραγμάτων δεν είναι η μαντόνα όταν κάνει performance δεν είναι δεν, δεν στο επίπεδο ξέρετε, του, χώρου, του χώρου της κινής υπάρχει και μπαλέτο από δίπλα υπάρχει και ορχήστρα από δίπλα δεν, δεν είναι αυτό αλλά βλέπεις αυτού τους ανθρώπους έτσι απάνω άντρε, όλων των ηλικιών Όλων των ηλικιών. Ε, και νέα παιδιά και μεγαλύτερου. Και, και δεν μπορεί να πιστέψει μετά ότι βγαίνει τόσο πάθο, βγαίνει τόσο ρομαντισμό, βγαίνει τόση ένταση. Και είναι αυτό που λέμε η χαρά των ματιών και των οφθαλμών ε, του άντρα που εξάρεται σε κάτι πολύ παραπάνω από τον εαυτό του όταν είναι σε συλλογικό χώρο, είναι ο θρίαμβο τη συλλογικότητα. Είναι ο, ο θρίαμβο τη τέχνη. Ε, νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν πολύ καλά οι άντρες παίζουν ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν πότε μια μεγα... ομάδα γίνεται πολύ μεγάλη και ξαφνικά νομίζεις εκεί που την έβλεπες να παίζει αλλιώ ότι όταν παίξει με ομαδικό πνεύμα αρχίζει και σηγώνεται σχεδόν πάνω από το έδαφος τα πόδια των παιχτών έχουν φτερά η απόδοση είναι πολλαπλάσια. Η ήττα είναι πολύ γλυκιά όταν έχει παίξει τέτοια μπάλα. Η νίκη έχει πολύ γλύκα και όχι ιστερία ω τρίαμβο. Αυτό το ίδιο στο ομαδικό είναι νομίζω που διδάσκεται σε όλα τούτα. Πλησιάζουμε με τούτα και με εκείνα στο Δελτίο Ειδήσεων. Το Δελτίο Ειδήσεων εμπεριέχει τέτοιε ειδήσει ούτε ψήλο στον κόρφο των συγγενών και των συναδέλφων και των φίλων του ανθρώπου που βρέθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου, στο κλισέ που έχουμε στο κεφάλι μας που είναι το Rio de Janeiro, που είναι χαρούμενο, δεν σκεφτόμαστε ούτε φαβέλες, ούτε φτώχειο, ούτε τίποτα, και που ξαφνικά ένα Έλληνας πρέσβης στην άλλη άκρη του κόσμου βρίσκεται απανθρακωμένο πτώμα. Ε, σας θυμίζω ότι πριν από κανένα δύο χρόνια συζητάγαμε εδώ για νεαρά παιδιά που δεν είχαν να φάνε. Ε, από πλευρά ζέστης δηλαδή και βρεθήκανε με ένα μαγκάλι να καίγονται και ξαφνικά ενώ μιλά, μιλάς για παγόνια, μόλις φανταστείς ανθρώπινο σώμα να καίγεται προτιμάς να ξεπαγιάζεις προτιμάς να ξεπαγιάζεις και να έχεις τους δικού σου δίπλα ε, για μια αγκαλιά Ας περάσουμε λοιπόν σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων και εμείς θα είμαστε αμέσως μετά εδώ με πολλές κληρώσεις και πολύ ωραία τραγούδια για να μην τα χαλάσω τώρα, κάτι δευτερόλεπτα πριν μπούμε στο δελτίο είδησα. Όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι που του πιστέψαν. Έκλεψαν. παιδιά Λοιπόν, αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, Real και ενώ το μήνυμά σα στο 19.50 Με email στο βιβλίο παπάκυριαλεφm.gr. όλων μα εδώ, σε όλου ζουν μακριά από την πατρίδα και προσπαθούν να γεφυρώσουν τις μέρες και τις ώρες μέσω των γιορτών για να μην αισθάνονται τόσο τόσο μακριά ε, Να αρχίσω να λέω και εγώ και να αντιγυρίζω ευχές σε όσους στέλνουν στο φίλο μας τον Οικοδόμο από την Κυψέλη που μας λέει καλή χρονιά με υγεία και χαρά σε όλους εκεί και στον φίλο τον Αντώνη Πτομαρούση εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε σένα όλο τον κόσμο αν και μερικές ευχές έχουν καταντήσει βαρετές εγώ θα θέλω να ευχηθώ το εξής σας ακούσουμε εμείς οι μεγάλοι λίγο τα παιδιά γιατί η βιλακία που μας δέρνει έχει διαλύσει τον κόσμο το 10% να εφαρμόζαμε από αυτά που θα μας πούν τα παιδιά ο κόσμος θα γίνει λίγο καλύτερος Αντικο δεν έχει. αλλά λυπάμαι που θα σου το πω εξαρτάται αν τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει να μιλάνε ακόμα και όταν υποφέρουν ακόμα και όταν πεινάνε Λοιπόν, σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματο, ρωτάει πέρσι η αδερφή μου την κόρη μου που πήγε ναι, στην πρώτη δημοτικού, κοριτσάκι μου: Έχετε μετανάστε στο σχολείο μου, στο σχολείο σου. Μπάθια μου, της λέει: Μόνο παιδάκια. Σημειωτέων η κόρη μου κάθεται με μια λιanna από την Ουκρανία. Αντώνης από Μαρούση. Θα φίλω να ομολογήσω ότι αυτά είναι από τα ωραία τώρα που έχω ακούσει, Αντώνη, να ευχαριστήσω και σένα και την αδερφή σου, αλλά πρώτα την κόρη σου. Α, δεν έχει μετανάστε, μόνο παιδάκια. Το παιδί μπορούσε να αναγνωρίσει τα παιδιά. Οι μεγάλοι, τα θρίζουμε σε νούμερο. Λοιπόν, θα σα το πω από το βάθο τη καρδιά μου: Ανοίγω σήμερα το πρωί τι εφημερίδε, περνάω ένα τότε από το Σέλιδα, τα κοιτάω, βρίσκω πάνω, πάνω στα νέα, ένα κείμενο, διαβάζω πιο αράδε, διαβάζω για την υπογραφή. Ε, σκεφτόμουν και του δημοσιογράφου, από τα έντυπα που κλείνουν, του απλήρωτου πέντε μήνε, έξι. Κάτσε να γράψει όπω συμβαίνει και σε άλλε. και αυτού που είναι στα σούπερ μάρκετ, και αυτού που είναι στι οικοδομέ, και αυτού που είναι στα χωράφια. <coughs> Αλλά του δημοσιογράφου, με τόσα χρόνια αυτού του είδου την αντίληψη, αλήτε ρουφιάνε δημοσιογράφοι, αλήτε ρουφιάνε δημοσιογράφοι, ποιο του σκέφτεται, και αν δεν σκεφτούμε μεταξύ μα ο ένα τον άλλον, πάει στον κόρακα δηλαδή. Και το διαβάζω, φέρνει μια υπογραφή, λέω δεν μπορεί, δεν διαβάζω καλά. Οπότε θα με συγχωρέσει και ο ίδιο, θα με συγχωρέσετε εσεί, θα με συγχωρέσουν και τα νέα. Δεν μπορώ να αποσπάσω τη φράση που διάβασα και πρέπει να διατρέξω το κομμάτι σχεδόν ολόκληρο που είναι γραμμένο στα νέα. Ε, αν κάθε πρωτοχρονιά, και μετά θα σα πω την υπογραφή, δεν κάνει απολογισμού τη προσωπική σου πορεία, είσαι κατά τη γνώμη μου ένα ευτυχή αμνίμων, δηλαδή ανιστόρητο. Διότι πάλι, κατά τη γνώμη μου, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα, θα έλεγα, η ειδοποιό διαφορά του ανθρώπου που τα ζω, είναι η μνήμη. Άρα η γνώση του χρονικού στίγματο εντό του οποίου δρά. Παρελθόν παρόν και εικαζόμενο μέλλον, δηλαδή το ιστορικό πλαίσιο Τις μέρες που περνάμε είναι αδύνατον για έναν άνθρωπο της ηλικία μου Που γεννήθηκε στη δικτατορία του μεταξά Βίωσε τραυματικά το αλβανικό έπο την κατοχή, τον εμφύλιο Το δεύτερο διχασμό με τις εξορίες και τις φυλακές Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονήματων και η στρατή δικτατορία των συνταγματαρχών να μην προσπαθεί να καταλάβει τι πτέι και κάθε τόσο γλιστράμε στον ολιστήρο κατήφορο όπου κάθε στιγμή συναντάμε παγίδες, νάρκες, βάραθρα, ξερά πηγάδια και τρατώδι φαντάσματα του παρελθόντος να κεροφυλαχτούν με πύρινα μάτια και νέχια άμψα. Πριν από 70 χρόνια, την πρωτοχρονιά του 47, ο πατέρας μου ήταν εξωρία διότι ο φιλόλογος στην Αταλάντης, στο γυμνάσιο της πρωτεύουσα της Λοκρίδα, η ενέθλειας πόλης της μάνας μου ήταν του ΕΑΜ, επιφορτισμένος με τον επισητισμό των αναξιο... αναξιοπαθούντων πατριωτών. Διαβασμένος άνθρωπος με μια βιβλιοθήκη, όπου εκτό από την παγκόσμια λογοτεχνία δέσποζαν έργα του Δελμούζου, του Σκληρού, του Βορέα, του Λορέντζάτου αλλά και του Τρόσκι, του Ραπαπόρτ, του Γλινού και του Αληθινού Παλαμάτου, Ζαχαριάδη, έργα του Ζεύγου αλλά και του Κανελόπουλου, ο λόγος της Ισλαμίας του Γιώργου Παπανδρέου αλλά και η δίκη των έξι, η δίκη των ε, τόνων, η αντιδικία των τόνων και πάλι η δίκη του Ναφλίου με κατηγορούμενους τους εμπνευστές του Παρθαναγωγείου του Βόλου. Αυτός ο διαβασμένος φιλόλογος που όταν ήταν στην Αθήνα στη μεταεκπαίδευση των εκπαιδευτικών είδε όλες τις μεγάλες παραστάσεις του εθνικού με το Ροντήρη, το Βεάκη, την Παξινού, το Μινοτή, την Παπαδάκη, τον Γλινό την Αλκαίου, την Μανολίδη, τον Κατράκη, το Μαμία, το Δενδραμί και εγώ μεγάλη σαβούλ στα προγράμματα του θέατρου εκείνης της μοναδικής εποχής. Αυτόν τον αισθαντικό άνθρωπο τον συνέλαβαν μέσα στην τάξη και με χειροπέδε τον πέρασαν από την κεντρική πλατεία τη Λαμία Σάββατο πρωί, με τα καφενεία τη Πλατεία Ελευθερία. Θαυμαστικό γεμάτα συμπολίτε, φίλου, δικηγόρου, γιατρού, μηχανικού δικαστέ που έπιναν το καφεδάκι του. Την πρωτοχρονιά του 47 η μάνα μου απ' την χωρί κανένα οικονομικό έσοδο, έπρεπε να γιορτάσει με τρία αγόρια 18 και 3 ετών. Τα συγγενικά σπίτια πλην μια εξαίρεση είχαν από το φόβο των τυράννων τη εποχή ερμητικά κλείσει. Ακόμα και οι αδέρφια τη μάνα μου, δημόσιοι υπάλληλοι, την ειδοποίησαν να μην χτυπήσει την πόρτα του. Επιχειρηματίε που είχαν βαφτίσει τα αδέρφια μου, έδιωχναν τη μάνα μου για να μην εκτεθούν ότι περιθάλπουν τα παιδιά και σύζυγο εχθρού του έθνου. Μόνο ένα εξανχιστή αστείο, σύζυγο αδερφή του πατέρα μου. Πατεντάτο δεξιό, βασιλόφρονο αν είσαι το σπίτι του, μα έδωσε τρόφιμα και λίγα χρήματα για τι τρέχουσε ανάγκε. Α είναι ελαφρύ το χώμα που κοιμάται. Ο αδερφό τη μητέρα μου, ηρωό του Αλβανικού πολέμου και αργότερα πρωτοπαλίγαρο του Βελουχιώτη, ήταν στι φυλακέ τη Ισλαμία, τότε που ένα καταπονωμήν βασιλικό επίτροπο δικηγόρου Αθηνών, έστελνε κάθε μέρα αναπολόγιτο στο εκτελεστικό απόσπασμα 10 και 15 αριστερού. Από το σπίτι που μου που του μα χώριζε μια χαμηλή μάντρα εκτελέστηκαν μέσα σένα πρωί πατέρα, γιο και γαμπρό. Εκείνη την πρωτοχρονιά του 47, με τον τρόμο να κυκλοφορεί ασίδωτο στον δρόμο, καδίσαμε στο τραπέζι και κόψαμε τη Βασιλόπιτα, που ήταν ένα καρβελάκι ψωμί δωρεά του φούρναρη, του οποίου φόρνο βρισκόταν δύο σπίτια μετά τον νοικιασμένο δικό μα. Φλουρί ήταν μια τρίπια δεκάρα. Η μάνα χάραξε τα μερίδια του Χριστού του σπιτιού του πατέρα το δικό τη των τριών γιών. Δεν ξέρω αν έκανε κάποια καλπουζανιά, αλλά το φρούρι έπεσε στον εξτόριστ του πατέρα και θεωρήθηκε σημείο πώ θα γυρίσει σύντομα. Το δωμάτιο ζεστανόταν με μαγκάλι που έκαιγε με ελιόκουτσα, τα οποία έστελνε με ένα τσουβάλι από τα λιωτρίβια τη Αταλάντη, η αδερφοί τη μητέρα μου. Φορούσα ακόμη κοντά παντελόνια και καθώ διάβαζα πάνω από το μαγκάλι, η κάψα σχημάτιζε στα πόδια μου ερεθίζοντας τι φλέβε δίχτια ρητρά. και διάβαζα. Τότε είχε ξεκοκαλίσει την παγκόσμια λογοτεχνία από τη βιβλιοθήκη του Πατέρα, μου, τους κλασικούς, το Στόιντος, το, Stoy, το Stoy, και Μπαλζάκ, Ντίκενς, Παπαδιαμάντη, Βιζινό, Καραβίτσα και Καραγάτσι. Με είχε κατακυριεύσει μια αιμονή φοβία όταν είχαμε πάει στη φυλακή όπου κρατούνταν ο πατέρας μου, που ήταν το σχολείο στο οποίο πρωτοπήγα στην πρώτη δημοτικού. Με τη μάνα μου για να του δώσω τη βαλίτσα που έφευγε για την εξωρία στην Ικαρία είχα σχηματίσει την πανικόβλητη εντύπωση που δεν θα τον ξαναδώ και αισθάνθηκε ο μεγαλύτερο γιο, 10 χρονών, την ανάγκη να ετοιμαστε αν χρειαστεί να αναλάβω την οικογένεια. Και γι' αυτό διάβαζα σε μανιακό πολύ συχνά, ξενοχτούσα διαβάζοντα, έχοντα την πεζευση πώ η γνώση θα με φωτίζε με πρόσετα προσώντα στην αγορά εργασία. Έτσι τη νύχτα τη πρωτοχρονιά του 47. Εγώ διάβασα του φτωχού του ντοστοιση τη εκδότη του ελευθερουδάκη. Κανήμερα την Πρωτοχρονιά, όλα τα Χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Παπαδιαμάντη και του Βουτηρά, αλλά και το Χριστουγεννιάτικο Τρελό του Νιρβάνα ένα Αριστούργημα. Η βιβλιοθήκη του πατέρα μου ήταν ένα σωσίβιο για την ερημιά μου, μια οάση στην έρημο που ζούσαμε οι μισοί Έλληνε τότε. 70 χρόνια μετά, στο τέλο του βίου μου. Με συγχωρείτε. Προσπαθώντα να επιβιώσω, διδάσκοντα με ορομήστια μηδή για να συμπληρώσω την κουτσουρεμένη σύνταξή μου. Εκείνα τα βράτια και τα ξενίχτια πάνω από τη χόβολη του μαγκαλιού, με τα αγαπημένα σωσίδια των μεγάλων πεζογράφων και ποιητών, θα έπρεπε να είναι μια ανάμνηση ευγνωμοσύνη. Όμω δυστυχώ είναι σχέδιο ζωή για να τελειώσω το βίο μου χωρί να καταλήξω στα συζύτια του Δήμου και τη Αρχιεπισκοπής. Μην νομίζετε ότι επιχειρώ να γράψω μια μελό ιστορία. Στα 46 χρόνια χωρί διακοπή και χωρί διακοπέ, ακόμα και άρρωστο και χειρισμένο. Ήμουν σε αυτές τις στήλε Σάββατο και Δευτέρα Χιλιάδες αναγνώστες συμφώνησαν Διαφώνησαν, εκτίμησαν και πολέμησαν τα γραπτά μου Λειτουργήσε ο δημοκρατικός διάλογος Η ουσία της πολιτικής και πνευματικής ζωής Νόμιζα πως δεν θα έφτανα να ξαναπώ του στίχους του κάλβου Δεν με θαμβώνει πάθος κανένα Εγώ την λύραν κτυπάω και ολόρθο στέκομαι σημά του μνήματός μου τα νυκτών στόμα χάρη στην τακτική μου επικοινωνία με το κοινό των αγαπημένων εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα, αξιώθηκα να επισκεφθώ και να μιλήσω αμυστή σε 52 ελληνικές πόλεις και να γνωρίσω έξογους ανθρώπους και φανατικά για γράμματα παιδιά. Δε φανταζόμουν ποτέ πως 70 χρόνια μετά την πρωτοχρονιά του 47 θα αναζητούσα πάλι το μαγκάλι και την καταφυγή στα σωσίβια τη βιβλιοθήκη μου για να γλυκάνω τα στερνά μου το γράφει και το υπογράφει ο Κώστας Γιώργουσόπουλος ο πασίγνωστος σε όλους μεταφραστής των σκέσων και τόσων αριστουργημάτων μύρις απομένανε για όλους όσοι αισθάνονται ότι το να κοιτάς πίσω δεν μπορεί να είναι μια άχρηστη διαδικασία και κυρίως δεν μπορεί να είναι συνθλιπτική με την ευχή για να έχετε σωσίβια σας περνάω σε μουσική Λουτζοντάλα Στίχους και ερμηνεία Διονύσης Σαββόπουλου Στο χρόνο που μετράει Καλέ μου φίλε σου γράφω Για να παρηγορηθώ Και εξαιτίας της απόστασης Μας τρελά θα εξηγηθώ Μα από τότε που λείψ, Παρατήρησα ξανά Πόσο γεροφρόνος έφυγε Μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωράει Σπανίως βγαίνουμε έξω Κι ας και γιορτές Αρκετής οριάζουν σάπους Με άρμο στα παράθυρα και στις κοιπές Άλλος πάλι σου παίγει Διαβδομάδες σαν νεκρός Τόσοι δεν έχουν κάτι τη να πούμε, του και το Μα η μικρή οθόνη μα είπε για τη νέα χρόνια: Για έναν ανασχηματισμό εδώ που καρτερούμε ω και τι. Θα έχουμε, λέει, Χριστούγεννα και Καρναβάλια κάθε καριστή. Θε χρηστούν οι σαν κατέδια πως τα και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο βάστι. Θα έχει πότι και φός όλο το χρόνο. βγάζουν λόγω και οι μικροί και κουφού μιλούσε μόνο. Θα επιτραπεί ο αίρος, όπως τον θέλει ο καθής. Άντρευτούνε και οι καλογέροι μας μα κατ' όπιν το κοινείς Κι ως μία μαγείας θα εξαφανίστον Κάτι κρετίνει κάτι απέστην που μας ταλέπουν Βλέπεις αδερφέ μου, τη της οαραδιάς ακριβέ μου Μα εδώ κονδεύω να φλιπάρω Έστω σαν όνειρο αν το πάρω Το βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις κύριε μου Παραμιλάω τρεκλίζω Γελάω με όλα τα εφέ μου Και συνεχίζω να ελπίζω Αμάν ο χρόνος ήταν μόνο για μια ώρα Κάτι σαν κομίτης Πόσο σκληρό γίνεται το Πώ σχανόμαστε μαζί τη. Ο χρόνο που μετράει σε λίγο δεν θα είναι εδώ. Θα τον φάω ή θα με φάει. Αυτά είχα να σου πω. Έχοντα διαβάσει αυτό το κείμενο και με κομμένη την ανάσα, μέρε που είναι γιορτινέ, νομίζω ότι το καλύτερο σχόλιο, πριν περάσουμε σε διαφημίσει, το δικαιούται ο φίλου μου Αντώνη που συνεχίζει να μου στέλνει μηνύματα. Αναρωτιέμαι, με όλο τον κακό που χαμό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα, πού είναι οι αντίδραση του πνευματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, Πώ χάθηκε κάπου ανάμεσα στα επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα του τύπου ΕΣΠΑ και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό που μας έλειψε στα χρόνια της κρίσης ήταν αυτό που λέμε «Μάι στο κλεισέ ο όρος, δεν με πειράζει». Ο πνευματικός μας κόσμος, οι διανοούμενοι μας. Αυτοί που περίμενε να σταθούν δίπλα στον κόσμο και όχι να το παίξουν σύμμαχοι των αγανακτισμένων και μετέπειτα πάρα πολύ ωραία και πολύ καλά βολεμένων. Για να μην μείνει και η κουλτούρα στα χέρια αυτών που δεν ξέρουν να πούνε τον εθνικό ύμνο και άμα τους πει την τρίτη, την τέταρτη στροφή νομίζουν πως είναι από άλλο πήμα, από άλλο έθνος, από άλλη κουλτούρα και μπορεί και να σε φάξουν. Και επειδή ζούμε τέτοιου είδους πράγματα, θα παράσω σε διαφημίσεις και έμεσος μετά έχω πολλές κληρώσεις και πολλά, πολλές, πολλές ευχέ για όσους δεν ζουν εδώ. Σας το λέω μα το Χριστό δηλαδή Λίγο λίγο jingle bells ακόμα να ακούσω Και λίγο Santa Claus is coming to town Μα το Χριστό δηλαδή Αυτή την εμπορευματοποιημένη Σαν αρρώστια εξαπλώνεται Σαν του κλαουσίτιδα δηλαδή ε, Όπου πρέπει να μάθω ε, ποιο Santa Claus Σε ποιο μέρος του κόσμου Τι στον κόρακα έκανε Ειλικρινά σας το λέω Αν έκανε surf στην Αυστραλία Αν έκανε κολοτούμπες ξέρω στο αυτό Δε, Δεν το αντέχω από ένα σημείο και μετά Παναγιά μου, σαν να βγαίνει από μια μηχανή, δεν σα θυμίζει το ε? Τσάρτζι Τσάπλι, βγάζει. Ε? Μια μηχανή, μια μηχανή. Βγαίνουν όλα έτσι. Εγώ θα σα πάω σε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Δεν ξέρω, το έχουν αρχίσει και το έχουν οι δικηγόροι όλο τον κόσμο από την Παναγιά τη Θάλασσα. Έρχομαι πίσω στην α, Ελλάδα, η Ελένη Τσαμαδού. Ε, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το διάβασα. Και έτσι έχω τρία βιβλία τη εκδόση ψυχογειό για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν οι άνεμοι του χρόνου. 1453-1999. Δύο χρονολογίε ορόσημα. Η πρώτη σηματοδοτεί το τέλο μια χιλιόχρονης αυτοκρατορία. Η δεύτερη το τέλο μια χιλιετία. Παράλληλε ζωέ και ιστορίε. Ένα δικηγόρο παρακολουθεί μια μυστηριώδη καλόγρια να τον οδηγεί με τη διήγησή τη πίσω στον χρόνο και στο χώρο, στην πελοπόνισσο των Φράγκων, των Βυζαντινών Δεσποτών, στα κλαβοπάζαρα τη Μπαρμπαριά και στην Κωνσταντινούπολη του τέλου, στην Κωνσταντινούπολη τη Οφείλω να ομολογήσω ότι εκτός των άλλων σε αυτό το ιστορικό μυθιστόρημα θυμήθηκα να κάνω πράγματα που επιμένουμε να ταρνιόμαστε. Τη διχόνια των παλαιολόγων. Τον Ιταλό που πολέμησε για να μην πέσει η βασιλεύουσα. Τις αντιλήψεις περί ενωτικών και ανθενοτικών Τον πλήθανο το γεμιστό, το βυσαρίο ανασκάλεψε έτσι λιγάκι και τη βυζαντινή μου ιστορία και την πτώση για να επιβεβαιωθεί ότι τα κλειδιά τη κερκόπορτα πάντα τα έχει αυτό που είναι από μέσα. Αυτό που την ξεκλειδώνει, αυτό που την αφήνει ανοιχτή, και δεν υπάρχει ιστορία μετά να μην τον καταδικάσει. Και άλλωστε οι πιο φανατικοί που επιτέθηκαν στη Βασιλεύουσα, Έλληνε ήταν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Η άνεμη του χρόνου, τρία βιβλία από τι εκδόσει ψυχογιός τη εξαιρετική κυρία Ελένη Τσαμαδού, και εγώ για να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, και για να δούμε τι μπορεί να κάνει μια βάρκα στην ελληνική κουλτούρα Έτσι που να υπάρχει να είναι παραδοσιακό και κλαδίτικο Να είναι γραμμένο το 56 όταν εγώ δύο χρονών Και να το τραγουδάει σε διασκευή και απόδοσε ο Νίκος πορτοκάλογλου Και να μπορούσαν να το τραγουδήσουν και το τραγουδάνε από τα βάρια τη καρδιάς τους Χωρίς να ξέρουν ότι το τραγουδάνε οι πρόσφυγες που λένε έλα βάρκα να με πάρεις πάρε με Αρμενάκι με κυρά μου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 το ξέρω τι με ρωτάτε, το εξαιρετικό κείμενο το εξαιρετικό κείμενο ήταν του Κώστα Γεργουσόπουλου για αυτούς που τον ξέρουν ως μεταφραστή αριστουργημάτων της αρχαίας λογοτεχνίας μας Καπαχημίρη. λοιπόν α, α, μ, περνάω σε μια κλήρωση ακόμα από τις εκδόσεις Μήνωας όπως όλοι εκδότες εξαιρετικά γενναιόδοροι σε αυτή την εκμογή με συγγραφέα το Σπύρο Πετρουλάκη ένα κριτικό μουσικό που τα τελευταία χρόνια αναγκαστικά ζει στην Αθήνα και για να το ξεπεράσει γράφει, γράφει, γράφει. Και γράφει για ένα δεκάχρονο αγόρι που δεν διστάζει να βάλει τα χέρια του στη φωτιά για να σώσει το εικόνισμα της Παναγιάς. Η Παναγιά της Φωτιάς λοιπόν. Στο βιβλίο η Παναγιά της Φωτιάς περιγράφεται και περιγράφει τη ζωή τριών ανδρών που ζουν κάτω από τη σκιά μιας γυναίκας. Τη Γερότησα Μαρκέλλα. Ο Μανούζος, ο κριτικό που αφιέρωσε τη ζωή του σε μια υπόσχεση καρδιά και παλεύει στην αντίσταση πάνω στα βουνά τη Κρήτη και για τη δικαιοσύνη και για την απελευθέρωση του τόπου του. Ο Κωνσταντή, ο γιο Γερότησα που από μικρό παιδί παλεύει μόλι τι δυνάμει του να μην χάσει την ανθρωπιά του το έχοντα γνωρίσει τον ανθρώπινο λύκο. Και ο Ιλία, ο αδερφό Γερότησα Μαρκέλλα που μεγαλώνει μόλι ανέσει στην Κωνσταντινούπολη, απολαμβάνοντα μια ηρεμή ζωή στο σπίτι των θείων του. Θα μπορέσουμε να δούμε μια σειρά από πράγματα μέσα από αυτό το βιβλίο αφιερωμένο στην πραγματική αγάπη, την αυτοθυσία και τη βαθιά πίστη που πηγάζει μέσα από την ψυχή του ανθρώπου Οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν στις εκδόσεις Μίνωας θα έχουν την Παναγιά της Φωτιάς του Σπύρου Πετρουλάκη και εγώ, για αυτούς που είναι στην τζενίτια, ένα υπέροχο τραγούδι, μια υπέροχη διασκευή της Παναγιώτου με το καφέ αμαν. Σε στίχου και μουσική Κώστα Ρούκουνα και απόδοση Γιώργου Μπαγιώκη στην ξενισιά απελπισμένος. Πρώτο στην Σαφώ που λέει Πώς τίποτα δεν σου δίνει, αν δεν να το Στι ώρα και 15 το βράδυ τη επόμενη τρίτη να περάσω πάνω από τη νέα Όντα θα κάνω σε εσά του ανθρώπου μια μικρή πρόταση. Έχω μεγάλη στη μουσική jazz. Ορκέζομαστε σε όλου του διαβόλου του κάτω κόσμου πω θα χαρίσω τη ζωή σε όλου εκείνου στα σπίτια των οποίων θα ξεφαντώνει μια ορχήστρα τζάζ την ώρα που μόλι ανέφερα. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: Ορισμένοι από εσά που δεν θα ακούνε jazz το βράδυ τη Τρίτη θα νιώσουν πάνω του βαρύ τον Μπελέκη. ή τζάζ του δολοφόνου, τη Ρέι Σελεστίν. Ένα γοητευτικό πορτρέτο μια ζωντανή και εθέρια νέα Ορλυάνη που πλημμυρίζει από γίνεται έρμεο. Στα χέρια των συμμοριών Συναρπαστικό μυθιστόριμα αγωνία, Μία ακόμα κλήρωση Από τούτη εδώ την εκπομπή Γεια σας, ε, πρωτοχρονιά έρχεται Ας το παίξουμε κι εμείς ο Λίγονάη Βασίλης Χωρίς καπέλο Χωρίς την όψη και χωρίς τζιγκλμπέλια Τρία βιβλία Από τις εκδόσεις Διόπτρα Και δια του λόγου του αληθές τικτάκ ρολογιού σε στίχους Μαριανίνας Κρύεζη Με αγγελάκια να τραγουδάνε Το Λάκη Παπαδόπουλο τη Μαργαρίτα Ζομπαλά Την Λεωνόρα Ζουγανέλη Έτσι για να μπορέσετε να το ευχαριστηθείτε Μαζί με το Λάκη Παπαδόπουλο Που είχε γράψει και τη μουσική εκτός από το να τραγουδάει Μην ακούς Από τους φίλους Παρηγορια του ποδαριού Ακού μοναχ Το τικ τάκ με τον καιρό θα το ξεχάσει και θα ξανερότεθεί χρόνος όλα τα για θα το δει. Ο χρόνο όλα τα για για νιώσει και εσύ πώ έχει μέσα σου τενούσει και Καραμπίνα τους χωρισμού Και τώρα πια Τους έρωτες μας Τους παλιούς Όταν τους βλέπουμε Στον δρόμο Χαμογελάμε τυπικά Ο χρόνος όλα Τα γιατρεύει Τελικά Ο χρόνος όλα Τα γιατρεύει Θα νιώθεις σήμερα κι εσύ έχει μέσα σου στεγνώση και τα Το χαμένο φοράει. Έτσι και Οι του Το τικ Του ρολογιού Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά Συνταξιούχοι Κι οι πεδαμένοι μισθοτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται Λοιπόν... Να πω, Αντώνη μου τη συμφωνώ. Λε ότι ο εθνικό μα Ήμουνο λίγο πιο κάτω, η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο ή δολερή, καθενό χαμογελάει, πάρτο λέγοντα και εσύ. Το πρόβλημα είναι ποιο το πιάνει και για ποιο λόγο το πιάνει και ποιο σε η διχόνοια. Γιατί υπάρχουν και ορισμένα πράγματα με τα οποία οφείλει να είσαι πολύ μακριά, όχι απλώ με διχόνοια. Με κάθετη αντίσταση απέναντι σε αυτά. Δεν μπορεί να περνάμε σε ψευδεστήσει όπω ο χρόνο για παράδειγμα. Καθέτελο του χρόνου μιλάμε για το χρόνο. Ενδιαμέσω μιλάμε για το χαμένο χρόνο, για το κερδισμένο χρόνο για τον εργασιακό χρόνο, για τον ένα χρόνο, για τον άλλο χρόνο Για σκεφτείτε το, όταν μας πληγώνει ο χρόνος μας πληγώνουν τα γεγονότα έρχεται ο χρόνος και είναι θεραπευτής μας κάνει καλό στην ψυχή Σωστά? Όταν περνάμε πάρα πολύ καλά ο χρόνος έρχεται ως φωνιάς και μας φτύρει και μας διαρνάει Τώρα, ο χρόνος φθέει Εμείς θέμε η καμπυλότητα του χρόνου. Τον Einstein φταίει η μανία των ανθρώπων να φτιάχνουν συνεχώς με το χρόνο. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε χορτάσει με τις από επιστημονική φαντασία μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Μηχανή του χρόνου, πώς γυρνάει πίσω, πώς πάει μπροστά. Όλοι θέλουν να πάνε πίσω να αλλάξουν το μέλλον. Άλλοι θέλουν να πάνε μπροστά για να δούνε πώς θα είναι το μέλλον, να προλαμβάνουν να γυρίσουν πίσω να το αλλάξουν. Ο χρόνος είναι ο χρόνος που τρώει τα παιδιά του. Όπως μας μαθαίνανε στο σχολείο Επομένως ο οποίος θέλει να τα βάλει με τον χρόνο, Πρέπει να σκεφτεί ολότελα διαφορετικά Γιατί αλλιώς θα μείνει με ένα μικρό παράπονο Σε στίχους Κώστα Φασουλή Σε μουσική νότι Μαυρουδή Και σαν εξαιρετικό τραγούδι Λένας Αλκαίου Εγώ ξυπνώ χαράματά με μάτια νυσταγμένα Μα εσύ ποτέ το κέφι σου δεν για κανένα Εγώ τραβάω το σκηνί Με τον καημό να παίξω Μα εσύ φοβάσαι Τη φωτιά και μένεις πάντα έξω. Έσυξε πως και χειρεσε και άλληδε σε νιάζουμ. Γιατί δεν ήδης μια φορά καρ. γιατί δεν είδε μια φορά καράβια να δουλειάζουν εσύ ξυπνά και χέρεσε και άλλοι δεν σε νοιάζουν Εγώ το φως της άστραπης το κλέβω και στο θέρμα να φέγγεις και να μου γελάς στο πλάι σου σαν γερμό Εγώ βυθίζω την ψυχή στα πιο βαθιά νερά σου Μα εσύ πετάς με τα στέγνα και ακούραστα τα φτερά σου Εσύ περνάς μα δεν ρωτάς πόσο θα τέξω ακόμα Που βρεθεί και τόση ψυχή στα δύναμό μου σώμα Τόση ψυχή στα δύναμό μου σώμα Εσύ περνάς μα δεν ρωτάς Πόσο θα αντέξω ακόμα Λοιπόν όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις και Όταν σου λέω λεμόνι να κρύβεσαι αυτό το λέγμα το παίζανε κριτό. Και από αυτό εμπνεύθηκε το ημερολόγιό τη ω τίτλο, δηλαδή, η ώρα για το 2017. Και ολοφορή μάλιστα σε δύο εκδόσει, ένα εβδομαδείο και ένα ημερήσιο, σε τέσσερα και δύο αντίστοιχα διαφορετικά χρώματα εξοφίλου. Συνηθίζουμε όλοι μα, τώρα πια να έχουμε ηλεκτρονικά ημερολόγια, να έχουμε μια σειρά πάλα πράγματα και όμω. Το ημερολόγιο το γραμμένο εκεί μπροστά. Ποτέ κανένα δεν το περιφρόνησε. Αντιθέτως, μπορεί να εξίζει τον κόπο πια για να σημειώνει κανένας και να το μυρίζει, να το πιάνει, να το ακούει, να το διαβάζει, να κοιτάει την ημερομηνία καλά-καλά, να μην γυαλίζει καμιά οθόνη για να γράψει πιο προσωπικά πράγματα, πιο προσωπικές σκέψεις, αυτά που λέμε ενσταντανέτης μνήμης, με τα οποία μπορεί να παρηγορηθεί εν το μέλλοντι. Λοιπόν, τα κείμενα που φιλοξενούνται μέσα στο ημερολόγιο έχουν θεματική ποικιλία, πολυφωνία, θετική διάθεση αισιοδοξία προτρέπουν σε βελτίωση του εαυτού και του περιγύρου λοιπόν, έχω πέντε τέτοια ημερολόγια από τις εκδόσεις ώρα στην τελευταία κλήρωση της ημέρας πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχηθώ όσα καλαντούχα και με κάλαντα και μάλιστα παραδοσιακά από το τσέσμε της μικρασίας πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από αυτά που δεν ακούτε συχνά καλή χρονιά, καλές τελευταίε μέρες και τελευταίε ώρες να μην σα πικράνει τίποτα, να πάρετε μια βαθιά άνασα, να μην σα πλησιάσει η γρήπη, να μην σα έρθει καταρροή και κρυολόγημα, να μην σα βαρέσει η γαστρενταρίτη, κάτι τέτοια δεν ακούτε τις τελευταίες μέρες. Ή, τι τελευταίε μέρε. Ή ό,τι και να σα έρθει, να είναι από αυτά που να λέτε, δεν πειράζει, θα περάσει. Σημασία δεν έχει τι έρχεται, σημασία έχει τι περνάει. Σημασία δεν έχει βρίσκεται, που βρίσκεται κανένα, φτάνει να στέκεται όρθιο. Από καρδιά, από μένα, την Άνση, τον Αντώνη το Μορτάκη. Τη μαργαρίτα Βασιλά που ήταν σήμερα στον ήχο Και όλους όσοι είναι εδώ μέσα Δεν τους ακούτε, δεν τους βλέπετε Αλλά χωρίς αυτούς ούτε θα ακούγατε Ούτε θα βλέπατε μας Καλή χρονιά και κυρίως Καλή πρωτοχρονιά Τα υπόλοιπα είναι στο χέρι σας Με τα πρωτοχρόνια και παιδική χοροδία Άλλωστε για τα παιδιά είναι οι γιορτέ, Από το τσεσμέ της Μικρασίας <Τι>